pritis cara de osópolos parusos di prama e giné que ele não para tá orgia ele não para tá certo na rid tá certo já varusias disse isso está viri cocos cara de με ela para caralho vem daí Δε σ' ακούω ρε παιδάκι μου, τι έβαλε στην πατσαβούρα στα αυτιά για πρωινό. Πήρε η κόπα σου καλά και το τόπιο. Φτιανιά, σιγά ρε! Άπα, πα, πα, πα, πα. μπροστά μου, βέντε. Δε θα σας ξαναδώσω σουβά για μαντολάτω. Δεν τράπεστε λιγάκι. Άντε πάμε να παρουσιάσουμε τώρα το έργο μας, να ακούσει και το αξιοσέβα Γιετσκι, гιετσκι, και примерно, блядь. А теперь всё, всё, пара я пара, корпус, всё бердёмота сопаруся. Типа ли паянке экзистентики комедия, то нахуй до муцнара от патера булятро. А теперь на диаскедастеке. Иди мне, трава, бэбе ана, висите 3 евро и мысте либо в париж принимай, Κοιτάξε τον έρετε, λέει να πάει και <laughs> <laughs> μας, κοπρίτι του νόπου. Τι είπε ο προηγούμενος. Νόπου το είπε ο προηγούμενος, γιατί να το πω Κοίταξε. Ρε, μίλησε νευρικό. Πες μου, τι έργο θα παρουσιάσουμε απόψε. Άρα, πάμε πάλι, καράκι μου, mm -hmm. για να ακούσω εγώρος αυτιά. Σου νιώτισα, σου νιώτισα. Ε, ε そこからの森里との外装もちょっと豪華でポテトアパティシャも yalo kalen kalen ya mavgo matava taksetonare deksiz na varastetsya ya ya xezona o tiergos apareseasho perdesmas yro yro to god vozdukh nyap siraka kak i izi ne era pedakhi ty khrisi krode raz kalen kalen pedak torio tari ti tut ye Έχει ξεφύγει το παλικαράκι. Αυτό ήταν το έργο. Ε, αυτό είναι το έργο τώρα για μέρα. Τέλος πάντων. Έλα, πες μας, έχει άλλο τραγούλιο. <laughs> πες μας εσύ, ε, πήρη κόκο, πήρε άνιμο άνοιξη όρεξη. είναι που θα είχε λίγα <laughs> Για πες μας, πήρη κόκο, τι έργο θα παρουσιάσουμε απόψε. Απόψε. Απόψε. Απόψε. Ε, ναι, ρε, παιδάκι μου, απόψε. Απόψε, Apoğsu kan iz babm sevle burk ekornarun e kesam adı da ama Apo se kanizbam, dobriško e pora do doma, ona smu. mu varesa po piso, e si? A mu ka. Ja kanizbam. More kanizbam. kor Ρεζίλι με κάνατε, μωρίς. Ρεζίλι με κάνατε. Άντε, πες μας καρακάρι. Εντάξει, μπορείτε. Αυτά τα <σο침> <σο침> <σο침> Για πες μας καρακάρι, ό,τι ναι, εγώ θα το επαναλαμβάνεις. Εντάξει. Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι. Κύριες και κυριά. Ναι, μόνο τα, τα, τα φαίνετρα και τα μανουάλια και τα κόλυπα μας δείξανε. Ρε, παιδάχιοι, κυρίες και κύριοι. <αγαπημένα μου>, Bravo, bavo. Otu bravo, duy peser. Otu bavo, duy peser. Peser. Etki ana. Peser. Etki ana. Peser. Etki ana. Peser. Adere pedaci. Ben ospada merkan, pek merkan adresini. Ortika tala, birtaksi osebasto mena vima. Ένα, δύο, εν, δυο, ένα. Πάμε εσύ δυο τόν και μετά μας. Ένα, δύο, εν, δυο, ένα. Μπράβο, καρακάλιτες μου. Πάμε τώρα. Και τώρα, άρτε. Κοιτάξε, φύγανε ρε, φύγανε ρε, παιδάκι μου. Φύγανε να παίξουνε, που θέλει τι κορόιδα είναι. Μωρέ, θα τους ξαναδώσω εγώ κρεμμύδι για, για να πάω στην παράγκο, Στραβομάρα και στραπούλιξαν το μάτι μου πρωτού χτυπήσω. Και δεν με νοιάζει τίποτε σάλλο, αλλά δεν έχει εδώ πέρα γύρω και τίποτα ανταλλακτικά, μου ρε, αφού το κόλπο το ξέρω. Στην παράγκα μου, για να πεις πρέπει να είσαι αεροδυναμικός, να βγαίνεις με την πλάντη και να παίνεις με την κοιλιά. Υποβρυχίως. Τώρα εδώ μπαίνει μια φάση με την αγλαία, όπου το βρίζει. Δεν ξέρω, άμα θέλατε να παίξετε κάτι εισαγωγικό, πάλι <laughs> <laughs> θα είστε όλη την ώρα. Μιούζικαρ. <laughs> <laughs> <Ε, laughs> <ε, laughs> <χει> Κοίταξτε, εφόσον με, το βάζουμε τόσο ρε παιδί μου, και φιάριχο, τώρα έχετε, έχετε βγάλει ταξίμι για το άλλο, ε. ε δεν έχουμε κάνει. Θα παίξετε, ναι. Θα το κάνετε τώρα. Αυ... Αυ... Ε, εδώ τώρα ας πούμε θα μπορούσε να είναι η εισαγωγή ενός ας πούμε, mm. πριν mm. η Αγλάη, έκανα μην Ξέρω εγώ ένα... και τα δύο όργανα τα φαντάζω. Δεν ξέρω. Μάλιστα να το χιτζάσι το ότι ήταν ο προκέραγος. Ωραίο, δεν είναι ο πρόλογος, έτσι. Ε, βγήσα από εκεί κάτω. Ωραίο, για να πει αυτό είναι το καπέλο. Εντάξει, ας πούμε και τέλος. Λαυγό λίγο να το κάνουμε. Ναι, να δούμε τι είναι. Υπομπρυχίος. Λίγορα, ναι. Όπως όταν φαίνει. Άτε βρε άτι με! Άτε βρε άτι με! Σήκω, βρε, σήκω που έχεις αφήσει από τύφωμα. Σήκω, βρε, σήκω, βρε, άχρηστε πυθικό μούρι, βρε, που με το εδώ πέρα, πλύστρα, βρε. Που με έχεις μετέχεις και ξενοπλένο με την ίδια φωτιά, έκα χρόνια, διάντα χρόνια. Βλέπεις, ίσο και διά χρόνια Α, ναι, βρε, πήγαινε, σήκω, πάρο, να δουλέψεις. Πήγαινε να δουλέψεις αφέρεις, σου, να φάνε. Πήγαινε να φέρσετε. Εγώ γαλαίτσα δεν χρειάζομαι λεφτα, ε, δουλειά, λεφτά χρειάζομαι. Ας τα φτάμε όλα έξυπνάνες και τέτοια αστεία, <laughs> μια ζωή με μπέζης, με κοροϊνέβης, μέχρι εδώ πέρα με την ίδια ποδιά, με τον κότσο στα μαλλιά, με, με τη μύτη μου έτσι στραβιά και δεν πας να δουλέψεις. Πήγαινε να δουλέψεις. να δουλέψεις. <laughs> Δεν Γιατί είχες κάνει, Δημάς, είχα κάνει τον Άη Βασίλη για μια μέρα. Ε, ναι, αυτό επειδή σου και τα παιδιά και έτρωγες και μετά τα παράτησες. Τα ένα πιάνεις, τα άλλα αφήνεις. να κάνω, Τι να δεν πρέπει να δεις